Ξέρετε, είμαι σνηθισμένος, αχ, Ξέρετε, είμαι σνηθισμένος, αχ, Συγχωρέστε μου την έκφραση και θα φανεί. Πρώτον, έχει φανεί. Δεύτερον, δεν είναι συνηθισμένο. Αυτή είναι η ένστασή μα. Είναι σκέτο, χωρί τον προσδιορισμό. Είναι αχθαρμά. Το λέει ο ίδιο. Μα ενημέρωσε και για αυτό το θέμα. Προεκλογική περίοδο. Ανοίγουν τα ισοψυχά του. Βγαίνουν σε πολλέ εκπομπέ. Οπότε, μα αποκαλύπτουν πτυχέ τη ζωή του που έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν. Αλλά είναι η επιβεβαίωση αυτή που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε παραπέρα. Μάλλον να πετάξουμε. Θα πάμε το αεροσκάφο. Παίζει πολύ το κυβερνητικό αεροσκάφο. Ε, το χρησιμοποιήσει ο Κυριάκο Μητσοτάκη για να πάει στην Κεφαλονία για προεκλογικού λόγου τη Νέα Δημοκρατία και αυτό, όπως λένε στην αντιπολίτευση, δεν πρέπει να γίνεται γιατί το αεροσκάφο είναι μόνο για κυβερνητικού λόγου και είναι ένα ατόπιμα. Και απάντησε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Τώρα για το Πρωθυπουργό Αεροπλάνο. Γιατί δεν ζήτησε και ο κ. Τσίπερα να βγω από το Μαξίμου. Θα φύγω από το Μαξίμου. Είμαι Πρωθυπουργό. Χρησιμοποιώ το Πρωθυπουργό Αεροπλάνο μόνο όταν δεν έχω άλλο τρόπο να κινηθώ. Και στην προεκλογική περίοδο, όταν μπορώ να πάω είτε με το αυτοκίνητο είτε με το αεροπλάνο σε γραμμής, το κάνω. Και ο κύριο Τσίπρας χρησιμοποίησε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο στη διάρκεια της προεκλογικής του εξαρτίας να είναι λίγο πιο Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Λοιπόν, αν πρέπει, Να κάνει μια μετακίνηση, διότι ξέρετε, δεν είμαστε μόνο υποψήφοι. Έχουμε και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτο, δεν είναι. Παίξε, Γιάννη. Να... Και ο κ. Τσίπρα έχει και μια χώρα να κυβερνήσει. Άρα, α αφήσουμε τι αστείωτε. Φαντάζομαι ότι το επόμενο το οποίο θα μου πει είναι να φύγω και από το μέγαρο Μαξίμου, διότι και το μέγαρο Μαξίμου το χρησιμοποιώ ενδεχομένω ω κάδρο για να προάγω την ατζέντα μου ενώψη εκλογών. Και οφείλω λοιπόν να πω ότι το τίπλα στήρα τίπα πάγο είναι σωστό. Και διότι ξέρετε. Δεν είμαστε μόνο υποψήφιοι. Έχουμε και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Θα κυβερνάμε να κράτο. Δεν έπαιξε. Πολύ ωραία αυτή. Παραλλήλο με όμω απάντηση για το αεροσκάφο ότι αν ξέρετε, δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Αυτά τα είπε τώρα. Για το κυβερνητικό Αεροκάβοσο τι να κάνουμε πρέπει να το χρησιμοποιεί. Παλιά, όταν το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει το κυβερνητικό αεροσκάφος για όχι κυβερνητικές δουλειές, για προεκλογικές δουλειές, είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επειδή κάνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα και επειδή δεν έχουμε εμείς το προνόμιο να μετακινούμαστε με το Πρωθυπουργικό αεροσκάφο για, για κομματικές εκδηλώσεις, το επισημένο αυτό, το, το θεωρώ απαράδετο να γίνεται, το θεω το να γίνεται το Αλλά, το γι... α... το αλλά το γίνεται μα... κατακόρων Επειδή λοιπόν, βασικά μετακινούμαστε Με το ΛΑΝΣ το... και, με... και με αυτοκίνητο Το αυτοκίνητο ξέρετε όταν κάνει κανείς μεγάλες περιοδίες Είναι ένα, είναι ένα κινητό γραφείο Το θωρώ απαράδετο να γίνεται Μπράβο, Μπράβο! Τότε απαράδεκτο Τώρα τι να κάνουμε ο δεν μπορεί Δεν προλαβαίνει δεν κάνει Όχι ότι είναι ένα σοβαρό θέμα όλο αυτό Απλά δείχνει την αντίληψη όλων αυτών που είναι εγκατεστημένοι στο Μέγαρο Μαξίμου για κάποια χρόνια πώς θεωρούν το κράτος, πώς θεωρούν τους υπηκόους από κάτω, τι απαντήσεις δίνουν και αυτά για θέματα που τα παρακολουθούμε όλοι που βγαίνουν στη δημοσιότητα για το συγκεκριμένο το πήραμε χαμπάρι. Από κοντά βγαίνει και ο κύριος Σκέρτσος να απαντήσει. Ο κ. Μητζοτάκη είναι πρωθυπουργό τη χώρα μέχρι τι 21 Μαου και κάποιε μέρε αργότερα, μέχρι να υπάρξει η διάλυση τη Βουλή. Οπότε ε, μπορεί να κάνει χρήση όλων των κρατικών μέσων. Οπότε ε, μπορεί να κάνει χρήση όλων των κρατικών μέσων. Πολύ ωραία και πάρα πολύ απλά. Θα πάρει και τρένο. Είναι μια ερώτηση, γιατί είπε όλων των μέσων, των κρατικών βεβαίω, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, που ξαναλέω δεν είναι το σημαντικό, αλλά δείχνει πρώτον το επίπεδο τη προεκλογική αντιπαράθεση. Γιατί είναι πολύ εύκολο. Εσύ πήρε το αεροσκάφο, όχι και εσύ το πήρε το αεροσκάφο. Το κάνουν συνέχεια τούτη εδώ. Για οτιδήποτε του εγκαλέσει κάποιο, λένε το έκαναν και οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι έλεγαν το έκαναν και οι προ Και αυτό πάει πολύ πίσω μέχρι τον Καποδίστρια που δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είχε χρόνο, δεν είχε δυνατότητε να κάνει όλα αυτά. Από κοντά λοιπόν για να κλείσει το θέμα και ο Άδωνη παλιό βέβαια. Το διαμετωπιστικό αεροσκάφο αποτελεί κτήμα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικό λαό το πληρώνει. Κάθε ώρα πτήσης του κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει μόνο για τις επίσημες αποστολές της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, για κανέναν άλλο λόγο. Και οφείλω λοιπόν να πω ότι το τίπλα στήρα τι τί παπάγος είναι σωστό. Σωστό είναι, σωστότατο. Πολύ καλά λέει ο σύντροφο Αλέξη. Θα έρθουμε σε αυτόν σε λίγο. Ε, τελειώσαμε το αεροσκάφο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Γίνεται ορθή διαχείριση, χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματο. Δεν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο από όλου έχουν κυβερνήσει και από τούτου εδώ, επειδή του τύχαν και πολλά με τι απευθεία αναθέσει. Γίνεται σωστή διαχείριση. Να κοιμόσαστε ήσυχοι. Τα χρήματα, σας, μα, οι φόροι μα αξιοποιούνται σωστά. Όπω βλέπουμε όλοι. Πριν πάμε στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πλαστήρα και τον Παπάγο, θα κάνουμε μια στάση για μια σημαντική αποκάλυψη που έκανε ο Γιάννη Βαρουφάκη. Μα αποκάλυψε, έδειξε, φώτισε πτυχέ τη ζωή μα στο μέλλον. Ό,τι ακούσετε είναι αμοντάριστο. Το έχει πει έτσι ακριβώ. Υπάρχουν αλγόριθμοι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί, φαντασμαγωγικοί, πραγματικά επιτεύγματα του ανθρώπινου νου, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε μελετούν τι πρωτεΐνες που αποτελούν ιού ή βακτήρια. Θα μου πείτε τη σχέση έχει αυτό, θα σα πω τη σχέση. Έχει. Μέσα από αλγοριθμικέ διαδικασίε μπορούν να αναλύσουν τη δομή των βακτηρίων και των ιών και να συνθέσουν αντιβιωτικά που ο ανθρώπινο θα μα έπαιρνε ένα εκατομμύριο χρόνια να τα συνθέσουμε. Βρίσκουν ποιοι συνδυασμοί πρωτενών είναι αυτοί που αν χτυπηθούν στο α, Σημείο ή στο β' σημείο, με μία συγκεκριμένη αντιβίωση μπορεί να νικήσει την ασθένεια. Η Amazon χρησιμοποιεί ακριβώ τέτοιου αλγόριθμους για να προβλέπει σε ποια αποθήκη υπάρχει άνοδος του συνδικαλισμού, έτσι ώστε να στέλνει τα φορτηγά τη ή τα τρένα τη σε άλλε αποθήκε, να παραγκάπτει και να κλείνει τελικά τι αποθήκε όπου τίνει να ανεβαίνει το εργατικό κίνημα. Ο νέο συνδικαλισμό θα αντιμετωπίσει αυτά. Και μην νομίζετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται εδώ, γιατί αυτέ οι τεχνολογίε μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε τη Σκρούτζ εδώ. Έχουμε αντίστοιχε, έχουμε την e-food. Ξέρουν πολύ καλά, πακέτα του έρχονται αυτά τα λογισμικά, πώ να τα βάλουν με το νέο συνδικαλισμό. Εμεί το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, και το λέω αυτό επειδή απευθύνομαι σε νέου ανθρώπου, έχουμε ιερή υποχρέωση. Δεν είμαστε τεχνολογικά καταρτισμένοι για να βοηθήσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα. Σε καμία περίπτωση να το καπελώσουμε. Δεν είμαστε εμεί σαν τα άλλα κόμματα που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον νέο συνδικαλισμό. Να του βοηθήσουμε όμω και με την τεχνογνωσία που έχουμε και με εσά που είστε μαζί μα που είστε κομμάτι του Μέρη 25 Συμμαχία για τη Ρήξη να βοηθήσουμε αυτούς τους θυλάκους του νέου συνδικαλισμού να αναπτυχθούν και να εμποδίσουμε τους τεχνοφεουδάρχες από το να τους απομονώσουν και να τους νικήσουν. Αντιβιωτικά. Καλό, καλά κατάλαβα. Θα έχουμε αντιβιωτικά για τους ανθρώπους που θέλουν να κινητοποιηθούν. Ναι, αυτό κάνουν οι εταιρείε. Αντιβιωτικά. Σε χάπι, σε σιρόπι. Δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη μορφή. Ε, επεξεργάζονται με τον αλγόριθμο αντιβιωτικά όπω ακριβώ κάνουν για τα μικρόβια και όλα τα υπόλοιπα για του εργάτε και όλο αυτό υπάρχει λύση, υπάρχει σκέψη να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Είναι πολύ αισιόδοξο το ότι υπάρχει σκέψη και λύση. Βεβαίω, πολύ ανησυχητικό που τα μικρόβια ε, πλέον θα μπουν και στην καθημερινότητα των χώρων δουλειά και θα πρέπει με κάποιον τρόπο, βέβαια, υπάρχουν και τα πανάκια, τα αντίστοιχα που είναι κατά των μικροβίων ή τα Τα υγρά αυτά που βάζουμε, τα αντισηπτικά, για να τελειώνουμε μια και καλή από τον συνδικαλισμό και από τα εργατικά ε, δικαιώματα, διεκδικήσει και όλα αυτά τα πανάρχαια. Γιάννη Βαρουφάκη, πολύ ωραία, το πηγαίνει σε όλη την προεκλογική περίοδο. Μα ευθυντιάζει πολύ ευχάριστα, μα καίει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Ε, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και έχει ξεδιπλώσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ήδη δύο εβδομάδε τώρα που κλείνουμε, ταλέντα που δεν τα είχε όλη την τετραετία. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ. Θετικό, βγαίνει και ο Αλέξη Τσίπρας παλιό σύντροφος του Βαρουφάκη. Τώρα, λυμώνω καλημέρα. Λένε, βγαίνει ο Αλέξη Τσίπρας να μα πει για τον πλαστήρα και τον Παπάγο. Πρώτα απ' όλα, στον αγαπητό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο. Κοιτάξτε, πρέπει να διδαχθούμε και από τι λάθο επιλογέ τη αριστερά στην ιστορία του κινήματο και των αγώνων του ελληνικού λαού. Το ότι πλαστήρα ή Παπάγο ήταν ένα λάθο, μια λάθο γραμμή την οποία την πλήρωσε και το λαϊκό κίνημα και η χώρα, με την εδραίωση μιας σκληρής, ενός σκληρού καθεστώτος τα μετέπειτα χρόνια. Δηλαδή, το σκληρό καθεστώς των μετέπειτα χρόνων οφείλεται σε μια εκτίμηση του κουκουέ. Αυτό καταλάβαμε από όλο αυτό που συνέβη εκείνες τι δεκαετίες. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει αυτά για να διακόψαμε λίγο τη σκέψη του για να σχολιάσουμε με αυτόν τον τρόπο ε, έκανε και κάποιες προτάσεις κυρίως προς το Κουκουέ και ακόμη πιο κυρίως προς το Δημήτρη Κουτσούμπα Οφείλει λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπα στα ζητήματα αυτά να διαβάσει λίγο την ιστορία και την πλούσια ιστορία του Κομιστικού Κόμματος γιατί άκουσα προχθές ότι είπε ότι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ Μια κυβέρνηση που μέσα στι πιο δύσκολε δημοσιονομικά συνθήκε, έβαλε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστου μέσα στο σύστημα, σύστημα υγεία. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα από το κουνηστικό κόμμα. Και οφείλει λοιπόν, εντάξει, διαφορέ μα είναι γνωστέ. Υπάρχει σε βασμό όμω. Και οφείλω λοιπόν να πω ότι το τι πλαστήρα τύπα πάγο δεν μπορεί να ισχύει τώρα. Έχει διαβάσει λοιπόν ιστορία ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς για να τα λέω όλα αυτά σε ποιο κεφάλαιο έγραφε ότι μετατρέπουμε το 62% όχι σε ντροπιαστικό ναι σε ποιο κεφάλαιο της ιστορίας έγραφε ότι δίνουμε στα κοράκια των φαντς τα σπίδια του κόσμου Σε ποιο κεφάλαιο έγραφε ότι κάνουμε ηλεκτρονικού πληστηριασμού για να μην υπάρχει ψυχολογικό κόστο, να μην το βλέπει αυτό που θα χάσει το σπίτι του, να βλέπει μόνο μια οθόνη, που τόσο αγαπητέ είναι η οθόνη σε όλου μα. Σε ποιο κεφάλαιο ιστορία έγραφε ότι υποθηκεύει τη χώρα για 99 χρόνια. Σε ποιο κεφάλαιο έγραφε ότι κόβει το ΕΚΑΣ από του χαμηλοσυνταξιούχου. Ποια ιστορία διάβασε και με ποιου. Με τον Καμένο, την Τζάκρι, τον Τζουμάκα, τη Μεγαλοοικονόμου, την Κουντουρά, το Γεωργούλη, τον Αντόναρο τώρα τελευταία. Η κανονική ιστορία πάντω έχει δείξει και αποδείξει ότι πλαστήρε και παπάγι είναι τα ίδια τσιμπούρια στην πλάτη του λαού, ότι είναι η παλιλάκια των ιδιοκτητών αυτή τη χώρα, ή των εντολέων αυτή τη χώρα, είτε είναι Αμερικάνοι, είτε είναι παλάτι, είτε είναι Βρυξέλλες, είτε είναι η Γερμανία τα τελευταία χρόνια, είτε εγώ δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί να είναι, ή να φέρεται το ιδιοκτήτη, να συμπεριφέρεται ο ιδιοκτήτη. Ότι παπάγι και πλαστήρε έχει δείξει η ιστορία η κανονική. Ιδίω οι πλαστήρε υπάρχουν για να κάνουν τη βρωμοδουλειά. Να κλέβουν συνθήματα, να οικειοποιούνται αγωνιστικέ παραδόσεις και να αφιδατώνουν τι όποιε ριζοσπαστικέ διαθέσει του κόσμου, να ξεπουλάνε ελπίδε και να απογοητεύουν τελικά τον κόσμο. Αυτό λέει η ιστορία. Βρωμεροί παπάγοι, ακόμη και βρωμεροί πλαστήρε, προδίδουν τον λαό. Το τι πλαστήρα, τι είναι από τα πιο σωστά συνθήματα που έχουν ακουστεί σε αυτόν τον τόπο. Όχι επειδή το λέμε εμεί, αλλά επειδή το λέει η ίδια η ζωή. Η ίδια η πραγματικότητα και η ίδια η ιστορία, η κανονική ιστορία. Ένα αμάξι, ένα αμάξι. Περίμενε πιο αμάξι όμως, ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρμε, παίρνουμε αμάξι. Ένα όμορφο αμάξι με άλλο Musiangliso, pamiętniam, że jest w stanie być w stanie być na stanie być w stanie być w stanie być w stanie być w stanie być w stanie być w stanie na imię mawro Mawra zynęfa Są i bichry mu ty kata marizzo. Τέλει ένα Μάξι, πάει στην κεφαλονιά με το αεροσκάφο και βγήκε κάπου εκεί. Δεν υπήρχε κανεί να τον υποδεχθεί. Υπάρχει ένα βίντεο παίζει από χτε, είναι μόνο του, με ένα αυτοκίνητο, με κάνα δυο συνοδού. Και αναγκάζει το ίδιο να περάσει απέναντι να πάει στο, στα μαγαζιά. Και έμπαινε στα μαγαζιά, χαιρετούσε ευγενέστατη εκεί. Κεφαλωνίτε τον χαιρετούσαν, τι να τον κάνουν. Αφού πήγε κοντζαμάν, όπω λέμε, πρωθυπουργό, έπρεπε να ανταλλάξουν δύο λόγια. Και εκεί δεν τους το είπε, το είπε αλλού, αλλά το ακούμε γιατί αφορά όλους μας. Ουδέποτε όμως φίλες και φίλοι έταξα θαύματα, υποσχέθηκα πολύ και σκληρή δουλειά και μπορώ σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ναι, τα ευρώ σας έγιναν δίμητρες. και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτο, δεν είναι έξι Και οφείλω λοιπόν να πω ότι το τίπλα στήρα τη τί Παπάγο είναι σωστό. Ξέρετε, είμαι συνηθισμένο αχταρμά. Εδώ η Ελληνοφρένεια, 2 11, 10 80 8 80. με τις Δήμητρες, τα Αντιβιωτικά, τον Αχταρμά, τον Πλαστήρα, τον Παπάγο, υπάρχουν ακόμη αυτοί. Πάντα θα υπάρχουνε, λ, λ, λειτουργήσαν και δόξασαν την Ελλάδα τη δεκαετία του 50 και λίγο πριν ο πλαστήρα και ο Παπάγος στα βουνά και όπου αλλού, αλλά έχουν αφήσει πολύ ωραία παρακαταθήκη και έχουν ανοίξει έναν δρόμο που Ε, διασταυρώνονται βέβαια αυτοί οι δρόμοι και των δύο και από εκεί και πέρα κυλάνε σε αυτό το δρόμο όλοι οι μετέπειτα με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια ως προς τους αρχικούς, ως προς τους ιδρυτές Ελληνοφρένη λοιπόν στο 211 18 80 περιμένει να ακούσετε τα δικά σα μηνύματα, φωνές, παραγγελίε ή οτιδήποτε άλλο η Χριστίν Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα η μέρα έχει και επέτειο η Μαρφίν, ήταν το 2011 Μια από τι μεγαλύτερε διαδηλώσει που είχε γίνει 5 Μαου, μια από τι μεγαλύτερε διαδηλώσει που είχε γίνει στο κέντρο τη Αθήνα, μόλι είχαν έρθει τα μνημόνια, μόλι είχαμε μπει στο Δουνουτού, το πρώτο μνημόνιο τότε. Σε ένα κτίριο παγίδα έπεσαν Μολότοφ, έριξαν κάποιοι Μολότοφ, δεν υπήρχε διέξοδο να φύγουν. Νεκροί ανασύρθηκαν, η Αγγελική Παπαθανασόπουλου, 32 ετών έγκυο, 4 μηνών, ο Επαμινόντα Τσάκαλη, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Ήταν μια καμπή όλο αυτό σε αυτό που πήγε να ξεκινήσει τότε στην ε, χώρα μια αντίδραση των ανθρώπων πολύ μαζική έβλεπαν τι θα γίνει όλο αυτό αν το δει κανεί πέρα από τον πόνο των συγγενών το θάνατο τον άδικο ανθρώπων αν το δει κινηματικά όπως λέμε ε, φρέναρε πάρα πολύ όλα αυτά που θα γινόντουσαν οπότε μπορεί ο καθένας να δώσει μια ερμηνεία δεν έχει διαλευκανθεί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη πολλά λέγονται, πολλά γράφονται ο καθένας το φωτίζει από τη δική του την πλευρά ο γεγονός πάντω είναι ότι οι επόμενες συγκεντρώσεις από εκεί και πέρα ήταν μικρότερες ε, σε κόσμο, σε μαζικότητα πέσανε ε, κάπως τα, τα επίπεδα συγκέντρωσης του κόσμου αυτό σαν σήμερα 5 Μαΐου του 2011 θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού αμέσως κολλάνει οι διαφημίσεις και εδώ είμαστε Στολή. Έλα, Έλα συντροφέ. Σέ πέτυχα με την πρώτη, είμαι πολύ τυρό. Και εγώ δεν το περίμενα. Να σου πω, αναπτερώνει τι ελπίδε μου τώρα και με τη χρυσή αυγή, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φανέβει. Θα πάρουμε και από εκεί ψηφαλάκια. Θα βάλουν πλάτη στην τροφέ. Χίστε εσύ. Εμεί. Τα συμπρόφιά, το σύριζα. Α, θα πάρει ψηφαλάκια από πού. Άμα, θα πάρουμε θα βάλει η χρυσή αυγή, θα πάρουμε και από εκεί ψηφαλάκια. Οπότε στο βάζουμε πλάτη. Θέλουμε να βάλουμε και του ζησαγίτε. Ξέρει κουρεμένου κανονικά, βάλουμε και αυτό πλάτη. Να λέει λίγο το κόμμα συντροφέ. Καλά αυτέ τι μαλλαγικέ του άδειονε Το δεν κόμμα Κασιδιάρη είναι ναζιστικό κόμμα. Ο, Ο ναζισμό είναι αντισημι... εθνικό σοσιαλισμός. Η τακίνημα τη αριστερά, όχι τη δεξιά. Εντάξει, κόφτω. Άμα βλέπει ότι κάνει κακό στο κόμμα αυτή η συνομιλία, την κόβει. Δεν είναι σωστό, καταλαβαίνει. Εντάξει, έχει Ζήκιο. Έχω την αγωνία Θα ξέρει ότι σε ακούω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, αποστολή. Δοκιμάσαι εύκολα, δεν βάζει και λίγο ανδρουλάκι μετά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά τη Ελλάδα. <συναντήσεις>, Συναντήσεις όπως αυτές αποδεικνύουν μόνο ένα πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Έτσι μπότε, για το φινάλε, απ' για, για, που... για προβατάκια. στα φιλιά μου. <συσόλειας> Έλα από το μόλικα με την νύχι. Συγνώμη, δεν είχα σκοπό. Εσύ. αλλά Αλέ σύγχρονε. Να κουνούπτο. Να σου πω, με κόκκινα την τελευταία φορά και σου κάντα λίγο μούτρα. Θα να... είσαι τέτοια σε μούτρου. Άι μπορεί να χαθεί εμένα τέτοια πράγματα. Εμένα βρήκε. Έλαστε, έλα να σου πω, εγώ που κρατάω μούτρα και τρέπομε, δεν κάνει μια εισήγηση στο σύντροφο του Κουτσούπα να δεχτεί το να λέξει για ποτώ. Αλλά να μην πάνε για ποτό πε του Συγενέου, να το να πάνε σε κατάλακυση το πολιτή, να το κεράσουμε ένα λουλάνικο με έβρα. Γιατί τόσο. Καιρό, ε, και το, και το λουκάνικο το... έχει νεύρα. Ηρεμήστε κάπου. Yeah. Δηλαδή, κάπου να ηρεμήσει και το λουκάνικο. Όλη νεύρα πια. Το και του εξωτερικού, σαν τον, άλλο τον Α, και ένα τελευταίο γιατί τα μπερδεύω μου. μια λόγω ότι θέλω να τα πω όλα για να μην σου τρώω το χρόνο. Η ζωή θα... μου του... Τρος, του... Το Είχα ένα περιστατικό με τη μητέρα μου στη Σάμμο, το οποίο έσπασε ένα το χέρι τη. Γιατί μιλάνε για την υγεία τα και έκανε χειρουργείο στο κάτ, Βάλανε τόσε δεν έχουν Και τώρα θυμηθήκανε του γιατρού μετά την πανδημία. Εδώ όμω χρειαζόμαστε 10.000 πρόσθετου υγειονομικού πρωτίστω νοσηλευτέ και γιατρού. Μπράβο τη χαρτιά. Και πε ένα τελευταίο στο σιριδέο: Ότι δεν συνεργαζόμαστε και αυτά τα διδυματάκια που έλεγαν και και σήμερα περί όποιο δεν έρθει με τον Τζίπρα είναι προδότη να τα βάλουν εκεί που ξέρουνε.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 Μισοτάκι διότι θα μας κλείσουν να οι άλλοι. Κέλο πάντων, όποιο ψηλιαστώ ότι δεν ψήφισαν ίσω του διώξω σιγά σιγά. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατικό σε αυτά τα πράγματα και σα δώω από το δείξιμο δίκτυο. Το ασφαλιστικό που θα πάει αγόρι μου, θα τα δώσει και αυτά τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Πάει νετάρισε Μα διαλύει ο κύριο. Η να τα ακούνε. Είχε και το μπουμπούκο μαζί του, αυτό ο γορία. Mm. Αυτά ή να σου πω πολλά και καλό ρίξιμο. Εσύ λογικά ζήσε και τα λόμπι λίγο εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή, του έβλεπε πώ λειτουργούσαν και πώ προσπαθούσαν ναι. να διαμορφώσουν αντιλαϊκή πολιτική που θα ερχόταν μετά στην Ελλάδα ε, Λέω, έτσι, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ήταν και λόμπι. Εγώ μόνο μια φορά συνάντησα λομπίστε. Μόνο μια φορά μου είχαν ζητήσει που ήταν πολύ ενδιαφέρον εμένα και δεν ήξερα τι γίνεται. Μου ζήτησαν συνάντηση να μιλήσουμε για, τα, για την υγιεινή και ασφάλεια. Mm -hmm. ε, πρώτη <laughs> φορά μα <μου> συμβαίνει. <laughs> Βέβαια, κάνουμε τη συνάντηση. Σχοινά μιλάω για την κοινή και ασφάλεια, ήταν τρία άτομα και κάποια στιγμή αυτοί αναγκάστηκαν να μου πούνε ότι, συγγνώμη αλλά εμεί είμαστε πρόσωποι από μια οργάνωση η οποία πρέπει να κάνει ένα συνέδριο των εργοδοτών που παράγουν υλικά και μεχανήματα του το στην Ευρώπη και τα καλέσουμε εργοδότες που να ρτούν στο συνέδριο για να τους εξηγήσουμε από όλο ότι πρέπει να αγοράζουν αυτά τα υλικά με τα απαιτούματα της Ευρώπης και τα μηχανήματα. Και του έλεγα δηλαδή τη συνδικαλίστρια που την ρίξανε τριόλι, τα πείσει του εργοδότε, τα πολλά, είναι, θα έρθει να μιλήσει του εργοδότε για να του πει ότι να πάρουν ελληνικά. Εσείς ξέρετε με τι επίπεδο ανθρώπων έχετε να κάνετε. Ε, καταλάβατε προφανώ τη φωνή. Είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα, η οποία είναι υποψήφια με το κουκουέρι στην Αλφα σε αυτέ τι εκλογέ. Και έχει δώσει μια συνέντευξη στο συνάδελφο Κώστα Πασακυριάκο. Και λέει, περιγράφει πώ ακριβώ γίνονται οι δουλειέ, οι business, με τα λόμπι, τα περίφημα στην Ευρώπη. Γιατί ήταν και ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Και περιγράφει αυτό ακριβώ, ότι την κάλεσαν και την ίδια, χωρί να ξέρουν προφανώ την ιστορία, την τραγική ιστορία τη, την εντελώ βιωματική, να τη πούνε πώς θα προωθήσουν οι εταιρείε, πώ. Και δείχνει με πολύ ωραίο τρόπο. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι των λαών και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Διαλέξαμε αυτό το απόσταθρομα από μια συνέντευξη που έχει δώσει στα podcast του 902. Γιατί είναι ενδεικτικό του πώς συμπεριφέρονται ε, οι ευρωπαϊκές ελίτ και οι ευρωπαϊκές διαδικασίες. Τι προβλέπουν για όλα αυτά. Λαός μέρος δεύτερον. Λούλου τσαρφή! Θα κάνουμε μπαλάνα! Έλα μπαλάνα! Άμα δεν τυφάμε, τι νόημα έχει. Τέλο πάντων, τι θε! Να συμπούξετε γιατί πήρα, σα δίσω την απορία, ρε μαλάκα. Γιατί με την απορία θα μείνετε. Τι! Αριστερά είναι αυτή που κατεβάζει υποψήφιο Πασόκο απέναντι στον κομμουνιστή στην μπάντρα. στον κομμουνιστή Πελετίδη. Αυτή είναι αριστερά, ρε φίλε. Τι δια απορίε θα έχετε κι εσείς μέσα στο μεσημέρι, Μόνο Πασόκο είναι. Μήπω το μάλλον όλοι μαζί. Αγκαλιασμένοι. Ουράδια, αντί αριστερά, αν ήθελος,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 Ε, ε, ε. Μπρε, μπρε, μπρε, σαράντα μοιά μοι κύκλουσαν. Σαράντα μνιά στον πουτσον. Σαράντα μοιά μοι κύκλουσαν. Τον πουτσου να μη φάνει μπου... Α, συγγνώμη. Ά. Έμεινα στα γαμότράγουδα τώρα είναι τον αποκριών. Μη... Δεν το έπαιξα. Το λέω τώρα. Μα Μασκαραλίκια έρχονται έτσι και αλλιώ με τι εκλογέ. Τέλο πάντων, για πε. Μίλησα με δύο φοιτητέ. Έναν αριστερό και ένα δεξιό. Είμαι τελειώθητο δημοτικού. Δεν έχω. Απολητήριο Γυμνασίου στα χέρια μου Ούτε Τους για δύο... ηθοποιός δεν κάνεις Τίπορα λοιπόν και σας λέω τώρα δι, Δεν υπάρχει πολιτική δεξιά και αριστερά Δεν υπάρχει ο λόγος είναι. να ζούμε Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε Τα, Τα κόκαλα θα σπάσουν Τα κόκαλα θα σπάσουν Σαν καλοκαιρινά καλάμια Και, και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα. Και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έφαγα πολλά σοκολατάκια και Έκλασσα Απ' τον πολύ Σοκολατάκι Απ' τον πολυπόνο, τώρα.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 Διμεύουμε το εθνικό λαχείο. Εξύ, ο τίποτα, κάτι δεν κάνουμε. Και αυτό μόνο ανεβαίνει η παραγωγικότητα. Γιατί όταν θα σου πει ο εργάτη, κουράζεσαι, κουράζομαι. Κουράζεσαι, <συσχε> μωρό μου. <συσχε> Μπορεί να σου πει έτσι. <συσχε> Φέρω άλλου 2-3 εργαζόμενου μαζί. Να δουλεύετε όλοι μαζί. Να το. Κάνετε τα ποσοστά. Δεν το δανείζε αυτό. Λοιπόν, πού ανήκει αυτό η ιδέα μου στην αριστερή Γιατί και η ιδέα μου πάνω ότι Πού θέλω να καταλήξω. Ότι λύσει υπάρχουν, φίλε, για να σωθεί μια χώρα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί του έχουν μαγκωμένου κάποιοι άλλοι, κάποιοι όμιλοι, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώ και δεν κάνουν τίποτα για το καλό ξέρω που τίπο Η δεξιά, τα αριστερά και η δεξιά πλέον από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει πεθάνει. Ο δρόμο για να σωθεί η μια χώρα είναι ένα γιατί χωρετεύουνε το βαρουφάκι με τι δήμητρε και τα ίδια έλεγε και ο καλατσαφέρει πριν του ψηφία. Επέστο, ρε παιδιά, μετά ο, ο, ο, ο καλατσαφέρει, τότε σοβαρό. Όχι, δε φίλε, δεν με καταλαβε. Πού θα σα ότι οι ιδέε για μια σωστή χώρα, οργανωμένη είναι μία. Δεν υπάρχει δεξιά, η αριστερά έχει καλά. Και ο αριθμό έχει καλά και ο δεξιότητα, όχι τα άκρα, εντάξει. Αυτά που λένε τα καλά του δεξιού. μπράβο. Όχι, μπροβό, είσαι γενικά. Ρεφίλε! Θέση μας, πάμε τάξι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 Więc έτσι ακριβώ με την tak, σε πρώτο πρώτο πλάνο και πρώτη φωνή Εμεί εδώ πέρα έτσι σκυλοτρεφόμαστε κάθε μέρα και με τη δημόσια... Δεν αντέχω που το έχετε και κάψει και όλοι και δεν έχουν έρθει ακόμα εκλογές. Ήδη καμένει, τι γίνεται σήμερα. Έλα, γεια. η Δαλιδά σε Θοδωράκη γιατί αυτό που παίξαμε προχθές ήταν Χατζηδάκης και πήρε την έμπνευση ο Ακροατής να πει αυτό το μήνυμα είμαστε περίπου δύο μήνες πέντε μέρες μετά τα, το έγκλημα των Τεμπών Λάβαμε ένα mail προχθέ και γράφει «Δύο φίλοι εκπαιδευτικοί με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα φτιάξαμε ένα τραγούδι. Το μοιραζόμαστε μαζί σας, μια και η εκπομπή αποτελεί έμπνευση. Το τραγούδι έχει πάρει πνευματικά δικαιώματα από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, όπου αυτό χρειαζόταν. Θα το ακούσουμε το τραγούδι με τίτλο «Μητέρα έφτασα εντάξει». Ερμηνεία Μάριος Νικολός, στίχη Βάιος Γιαννή Με την κοιλά όπως τα λέω, μεσ' την κοιλάδα των τεμπών, φόβος το μηχάν οδηγώ. Σε ποιον να πει συγγνώμη, Σε ποιον πατέρα και αδελφό, πιο φίλο, ποια μητέρα, Σε ποιον μπορεί να πει και τι για αυτή τη μαύρη μέρα. Που να βρεθεί παρηγοριά, κουράγιο ποιο να δώσει. Ποιο του ανθρώπου των νεκρών ζωή θα ξαναδώσει. Και τι να γράψει, Άραγε χωρί να τρέξει δάκρυ. Από τα βάθη τη καρδιά σου στων ματιών την άκρη. Φταίνε τα τέπει, έγραψαν και η κακιά η ώρα. Μα πάνε χρόνια αρκετά που είναι κακιά η χώρα. Άλλοι προτίμησαν να πουν πω θέει ω τα θμάρχη. Να πιάνει πορτοσάλτιδε του τόπο, καναλάρχη. Κοντά 60 οι νεκροί, νέα παιδιά κυρίω. Δυσία να φτιάχτεί ω έξω το μισο Ο πρωθυπουργό, ανθρώπινο υπελάθο. Για αυτούς που τον εψήφισαν, θα λέει κατά βάθο. Μόνο δηλώσει για λυμιά, μπροστάκι απραξία. Και παρετήσει ψεύτικες για λόγου ευτυχία. Για τιμωρία από το Θεό, Ακούς αυτό να βρω. Οι άνθρωποι Δίχω χερό και όσιο, και από την άλλη, φοιτητέ στου δρόμου κατεβαίνουν. Φόνοι να γίνουν και κραυγί για αυτού που άδικα πεθαίνουν. Μεγάλοι νέοι και παιδιά στι πόλει ξεχυθήκαν. Για σου το τρένο ανέβηκαν, όμω ποτέ δεν κατεβήκαν. Για σου δεν είδανε ποτέ αυτό του μάρτιν την αυγή. Για σου όσοι άνοιξε, δεν ήρθε στη χώρα του πάμε και όπου βγει. Για όσα παιδιά δεν έστειλαν, μητέρα έφτασα. Εντάξει, και έτσι ο πρώτο τεναγμό βγει από πριν χαράξει. Πεθιά που χάνονται να βγάζουν χρήμα για εταιρείε. Πιώτε χτίβει σαν μα Μαθάνεξ ξύλο τι πορείε. Για μισαν ή δρόμει λεφτά λουλούδια, ο ράνό μαυρα μπαλώνια Κιμασταν όλοι ενωμένοι. Όλοι εκτό από τα καλόνια. Γιατί είναι πλέον πια γνωστό. Πώ ανταγέλε και δημοκρατία ή κάνει παράνοε αφερθείίε απαντά σε αυτή τη μεδία. Και μη πιστεύει πω είναι τυχαία ηλια, του βλάκα με τη στολή. Δεν είναι η ανάλογα του κράτου. Είναι τη κυβέρνηση συζεντολή και εσύ αν όλητε με ταζί. Που πρόκειται να γίνει σε πιόνι. Σέψουν να έχει το παιδί σου πλησμένο στο το βαγονή. Τώρα όλα και βίντε στο δρόμο για να τους πως όταν είναι ενωμένος, και θα τους πνίξει. Στους άλλους, Δεν θέλω να βλέπω και να σοπένω. Χαμπάρι, και εγώ. Θα πάντα στο ίδιο τρένο. Όσο σταθμάρχες μας κυβερνούν, το Μητέρα, έφτασα, εντάξει, του τραγουδιού, Μα το έχουν να το βρείτε και στο YouTube. Φτάσαμε στο τέλος, κάπου εδώ και κάπω έτσι, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, αφιερώσεις, όπως τις λέμε, μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσω μετά το μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα, γεια σας. Έπό και κάτι άλλο τώρα, γιατί αυτό ο ίσω ο λέξει να ζητάει την μπέι από τον άλλο το γουρλό και άλλοι κότε φοβάται. Κάτσε σε ένα φίλε για την άλλη παρασπέρι. Δεν βάλε αλεύμα το να λέει διπέτει την παίκη και έκανε ένα στο λόγιο από τις βαλακέ που έχουν πια μου από αυτά που θα ξαναπείρα από τα δύο πάλι να μα γαμίσει για τα γύρια θα ξαναμπού στο ματρείο όπω πάντα. Κάντε ένα τυμπέρι! Έχει προσωπικότητα. Τιπέιρε το πρωί. Και δεξήπερα. Μισοτάκι! Την Τι κολύνησε! Τιπέι! Οι τράπεζε κλειδωνίζονται.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 Φοβάσαι! Αυγή την Μπέη! Με το ζόρι θα βγει! Κύριε Τσίπρα, δεί με Δεν μπορεί να κάνεις εκλογέ χωρίς την Μπέη! Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μαλά ματένια λόγια στο μαντήλι Τα βρήκα στο Σερ Γιάννη μου προχθές Τ' αλφαβιτάρι πάνω στο τριφύλι Σου μαθαίνε το αύριο και το χθε. Μα εγώ παίρνουσα τη στέρνη την πύλη Με του καιρού δεμένο στις κλωστέ Καλησπέρα. Θα ένα όρφο Σαββατοκύριακο. Θα περάσει όσο καλύτερα μπορεί. Μια και προκυρήθηκαν εκλογέ. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα λαμπόκια του πολιτικού. Τρεμπέτικο τη στα παιδιά. Αλλά όχι το πρωτότυπο το ρατσιστικό. Το τραγούδι του Τη Σαμπίτη στα παιδιά. Ναι, ναι το όλα τα λαμπόλια, όχι μόνο, το βράσει, Κυριακή 21 Μαου. Από την Αθήνα, τα θηρία. Θα πάρουν τον π*** το τους όλοι Όπως φύγατε εσεί, θα φύγουν και οι άλλοι Μου έδιωξε και Της Νέας δημοκρατίας και, και Είναι ψεύτες να σηκωθούν να φύγουν, είναι ψεύτες το Σας ευχαριστώ και του... Ντολμαδάκια. Στην εξορία, με παστίτσιο που φτουράει. Τα ειδόνια σ' έρθει πιάζανε στην τρία Που στραγγίξες χαμένα μια γενιά Καλύτερα να σ' έλεγαν Μαρία Και να σου ράφτρα στην κοκκινιά Όχι αυτή την κομπανία Και να μην ξέρεις τ' άστρο του βωνιά. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, σε παρακαλώ, όπω και τίποτε. Βάζει μυτσοτάκι, ανρουλάκι, όλου του ένδοξου αυτού παπάρε, το μεγάλο αριστερό, να μαλακί κατσίπρα, και του βάζει όλου αυτού να λένε παπαρολογίε. Από πίσω όμω όλα να παίζει τον τζιμάρα, τον πανούση, να λέει: Βλέπω κάτι όνειρο, ξέρει το λέω. Βλέπω κάτι. Α, μπράβο, αυτό. Έτσι για να θυμόμαστε τώρα, γιατί πάμε που πάμε, και για να δούμε ότι όσοι υποστηρίζουν τον κάθε έναν από αυτού μαλακικά, λίγο τα όνειρά του και λίγο τη μαλακί και του δέρνει.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 Επιστρέφουμε για να φτιάξουμε μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, μια Ελλάδα που αξίζει στα παιδιά μας. Βλέπω κάτι όνειρά, ότι δεν είμαι πια Το σύστημα Δήμητρα, εθνικό νομισματικό σύστημα. Τόσο Τι είμαστε! Μαλάκες Έλληνες! Αυτοί είστε! Μόσο λέει ο ξαρχάκο σε μια ταινία πόρτα, πόρτα και δεν ανοίγει πόρτα και κάθε στιγμή λέει Βαγγέλη και ανοίγει πόρτα. Τι ξέρει ταινία. Βαγέλη πόρτα άνοιξε. Και λέει Βαγγέλη και ανοίγει. Θα το βάλει λοιπόν αυτό, αφιέρωση για την παρασκευή με το Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Και θα βάλει να βάλει με φόρα που λέει τσαπανίδο. Θα βάλει να λέει πόρτα πόρτα, να μην ανοίγει πόρτα. Θα βάλει διάφορα ονόματα στο πόρτα που λέει ο Σαρκάκο και όταν πει «Βαγγέλη», θα πει Βαγέλθι να βάλει αυτό που καλεί τον Βαγγέλη Βενιζέλο ότι ο Βαγέλιο Βιντέλω θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι. Πολύ. Άνοιξε πότα! Είναι περίπου. Η στράτευση προοδευτική εδώ και τώρα. Πάλι σε πόρτα! Έλαβε χώρα! Πάλι Νίκο! Πάλι σε πόρτα! Δημήτρη! Ανοίξει Γιάννη με ένα νι! Εμεί δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία! Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ! Μαγκαλί! Απολύτω! Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι από του καιρού την άγρια πληρωμή Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι Τους πήραν για Σεριγιάννη μια στιγμή Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει Και το Μαράζι δίχως αφορμή Με παρασκευή αν θέλω να βάλεις μια αφιέρωση σε παρακαλώ πάρα πολύ Από τον Κώστα Γανοτή, το Σάφια Βίδα Και το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη Ξέρεις πια, με πολύ αγάπη Ευχαριστώ. Ξέρω πια, με αυτή με το μάλι πως είναι Μου είπαν είσαι Σάφια Βίδα Μου αυτά με βίδες Σε ένα σύστημα σωστό Δεν. Ζουρνάς, νταούλι Λίρα. Αναρχικές έχεις χειδές Ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο Θέλεις, θέλεις ο Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχω μείνει άνεργη, έχω μείνει ανασφάλιστη Λόγια κουφά, η συντροφιά σου Το μαλλί είναι Και τσιγαρλίκη τα Να πιούνε το ποτό τους, να κάνουν τα όριά τους Τα νεύρα σου να ηρεμήσουν Αυτό οδηγεί στη Βενεζουέλα Ο φυλακάς να είναι καλά Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. Και σαν του άλλου χαθήκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να αγαπηθούν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει ένα σκύλι τη νύχτα που ρίψα. Κι και στη γωνιά μα επιλύνει, παραμιλούν. Θέλω μια παραγγελία για όπου τη θέλεις Ένα που του λέει ουπητικός τη Μια Κυριακή Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή Μια Κυριακή Μις 21 Μαΐου Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή Καλησπέρα σε όλους και σε όλες Καλησπέρα και καλή βραδιά Μια Κυριακή Ήρθες με τσιπουροπιωμένος κερακή Δε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 και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα πίτι Να σου πω μια αφιέρωση για Παρασκευή Λέγε Αντώνης Ρέμος ο οποίος έπεσε θύμα του καπιταλισμού λένε χρωστάει τη μάνα του και τον πατέρα του Λοιπόν έλα να με τελειώσει και διάρκεισέ το με όλα αυτά που μα έχει κάνει ο Μητσοτάκης Αντώνης Ρέμος έλα να με τελειώσει Τραγουδάρα βέβαια αλλά την πάτη το κακομύρης έφαγε την πούτσα του καπιταλισμού ο Ρ <Ρέμος> Θα με τελειώσεις. Τελειώσατε Μόνο Εσύ μπορείς. Γεια σου Κυριάκος Μητσοτάκης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 Είναι καπετάνιο στα βουνά. την τη χάρη. Και στι μύθιέ του άδεισε Τρία πράγματα Τρία είναι πολλά Ένα και καλό σου είναι Λοιπόν στο Έλα Προέδρε Πάει το γαλλικό τραγούδι Το Έλα Έλα Έλα Έλα Προέδρε Έλα Je Mes amis C'est un grand honneur Un véritable plaisir De ici avec vous Καλά Εκεί που λέει και τέτοια. Βάλε τα παιδιά του σολίνα, βάλε τίποτα για να βάλει την φανό έτσι. Εντάξει. Πού κολλάνε τα παιδιά του σολίνα με το τράνζ. Όχι ρε, μα, του σωλή, να μαλάκα στη σολίνα, το άλλο που λέγεται λέει. την πει στην παπαριά σου. δεν το έχω Δεν θυμάμαι καν. Αλλά είχε μαλάκα to Αυτό καλά το πες Αν και δεν συμφωνώ διαχωρίζω το τέσμο όπω ξέρουμε Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου Φάτε φάτε φάτε Την νιώθω να έχει μονή Μπούκομα Θα πλώσω στην ταράτσα Χειρόγραφα και επιστολές και κυραλυφές Με μανταλάκια χιαστεί Γυμνή έξω με τα χαμνά Και θα κρεμάσω τα ερμαφορότητα μωρά μου Ποιο ο Μιλωνάκης Τρας Βισεξουαλ Η πρότημα <ΣΡΟΥ> να πάνε να καπνιθούν γιατί δεν μπορώ άλλο έχω ο Με δέσαν στα στενάκες <ΣΣΣΣ> τους κανά Αβε Απόστολε Αβε Μαρία Σαλούτα. Αυτά δεν μπορώ. Ο Βλάκονας. Τι θες? Θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς. Το τραγούδι του Σακελάριου Ισοφερίνα, που τραγουδάει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά στο ρεφρέν θα βάλει όποιος πιάνει τη Μενδόνη. Μπάτση κουρούνια δολοφόν, α, συγγνώμη. Προσοχή για τη Λερώνη. Α, οκ. Okay. Αυτό. Κύριε Μενδόνη. χέρια, Λίγο μαύρο. Πάντα τα Και το ήθος του λιγνάδι Τα καλύτερα παιδιά Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτε Όσοι πιάνουν αν... Την κυρία Μενδώνη Πρόσοχη για τη λερώνη Ας γινόμαστε τόσο μίζεροι Έλα. Την αγάπη μου σαν στο Δήμιο. Love, love, only love. Μαλά και γεια θέλω για την παρασκευή. Μαλα ματένια λόγια, από γαβγανουρά και χαλτιά για τους ανακλείδους. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια Κι όπως δεν ήμουν ουμανγκας και ταΐς Παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια Αφού στον Άντι μέσα θα με βρεις Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια i jeszcze Santa me dimorę <gry>